Ο πρώτος που συνδέθηκε από τους ψώνους, ο πρώτος που έκανε ψυχιωτήματος, ο πρώτος που, που την έγραψε έτσι, ο πρώτος που αγόρασε και ο πρώτος που στην γη, ο πρώτος που ανακάλυψε, ο πρώτος που έγραψε, Λε... ο πρώτος που ένιωσε ήταν εγώ ή γνωστός μου ή φίλος μου τον αγαπώ από μακριά.